Εχθές λοιπόν πέρασε ο διαγωνισμό για την κατασκευή της νέας γέφυρας στην ίδια θέση αλλά δεν είναι ένα το έργο το οποίο εγκρίθηκε χθε στην ε, η δημοπράτησή του. Είναι τρία τα έργα. Είναι η νέα γέφυρα την ίδια θέση επαναλαμβάνω είναι η μετατόπιση του αγωγού ίδρευση της Ρόδου ο αγωγός πέρναγε να θυμίσουμε επίσης ανάμεσα στα πέδηλα της γέφυρας που κατέρευσε και ευτυχώς και εδώ προλάβαμε να μην έχουμε βλάβει στον αγωγό θα τον μετατοπίσουμε πλέον γιατί είναι δεσμευτικό για να κατασκευάσουμε τη νέα γέφυρα είναι ταυτόχρονο έργο παράλληλο και τρίτο παράλληλο έργο είναι η κατασκευή μιας παρακαμπτήριας οδού παράλληλης στο ίδιο σημείο, στην ίδια θέση παράλληλης της γέφυρας που θα κατασκευαστεί ούτως ώστε να διαχειριστούμε όλη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το νησί, για τους πολίτες, για τις ανάγκες τη Ρόδου σε ένα τόσο σημαντικό κομμάτι του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Σε 87 λοιπόν μέρες μέσα απέδειξαν για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες μας ότι και τα αντανακλαστικά έχουν και την επάρκεια και την ικανότητα να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους παρά την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση το περιβάλλον μέσα στο οποίο, το νομοθετικό μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και των τριών έργων είναι εννέα μήνες. Είναι πάρα πολύ σφιχτό, είναι ένα πάρα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα και το έργο στον αέρα βγαίνει αν όχι μεθαύριο την Παρασκευή το αργότερο τη Δεύτερα. Πιστεύω ότι και την Παρασκευή υπηρεσίε από χθες που πάρτηκε η απόφαση δουλεύουν προκειμένου να καθαρογράψουν τις αποφάσεις